Καλώς ήρθατε στα θορυβώδη νυχτερινά του Δημήτρη Τσιρόνη. Βραδινέ ιστορίες ανεξιχνίας των αισθήσεων και περίεργων ονείρων. Συνοδεία ηλεκτροακουστικών έργων και συνθέσεων από μουσικούς που εμπνέονται και δημιουργούν στο φως του φεγγαριού. νομίζω ότι αλήθεια, νευρικός πολύ, πολύ εξωφρενικά νευρικός ήμουν και παραμένω γιατί όμως εξακολουθείτε να λέτε πως είμαι τρελός η ασθένεια έχει οξύνει τις αισθήσεις μου, δεν τι έχει καταστρέψει δεν τις έχει στομώσει οξύτερη από όλε έγινε η αίσθηση της ακοής ακούω ότι υπάρχει σε γη και ουρανό ακούω και πολλά που έρχονται κατευθείαν από την κόλαση πείτε μου, λοιπόν είμαι τρελό. Ανοίξτε τα αυτιά σα. Προσέξτε με πόση διάβγεια, με πόση ηρεμία θα σα αφηγηθώ ολόκληρη την ιστορία. Δεν είμαι σε θέση να εξηγήσω πώ τρύπωσε για πρώτη φορά στο μυαλό μου ιδέα, από τη στιγμή όμω που τη συνέλαβα, με κατά δύο και μέρα νύχτα. Αντικειμενικό σκοπό δεν υπήρχε κανεί, πάθο κανένα. Τον αγαπούσα τον γέρο. Ποτέ δεν με είχε αδικήσει, ποτέ δεν με είχε προσβάλει. Δεν επιθυμούσα τα πλούτη του. Νομίζω πως ήταν το μάτι του Ναι, αυτό ήταν Είχε ένα μάτι αρπακτικού Ένα μάτι αχνογάλαζο Καλυμμένο από ημένα Όποτε έπεφτε πάνω μου Πάγωνε το αίμα μου Και έτσι σταδιακά, πολύ προοδευτικά Αποφάσισα να αφαιρέσω τη ζωή του γέρου, Ώστε να απαλλαγώ για πάντα Από αυτό το μάτι Και τώρα προσέξτε με Φαντάζεστε πως είμαι τρελός Οι τρελοί όμως τα έχουν χαμένα ενώ εμένα έπρεπε να με βλέπατε. Έπρεπε να βλέπατε πόσο συνετά προχώρησα, με πόσες προφυλάξεις, με τι προβλεπτικότητα, με τι προσποίηση έβαλα σε εφαρμογή το σχέδιό μου. Ποτέ δεν ήμουν πιο ευγενικός με τον γέρο από ό,τι ολόκληρη την εβδομάδα πριν το σκοτώσω. Και κάθε νύχτα, γύρω στα μεσάνυχτα, γύριζα το πόμελο της πόρτας του και την άνοιγα. Ω, oh, τόσο απαλά. Και μετά... Όταν δημιουργούσα ένα άνοιγμα αρκετό για να τρυπώσει το κεφάλι μου, περνούσα μέσα ένα φανάρι. Με τα φύλλα του ολόκληστα, ολόκληστα, τόσο που να μην περνάει από τις χαραμάδες κανένα φως. Ύστερα τρύπωνα μέσα το κεφάλι μου. Oh, θα γελούσαταν βλέπατε πόσο επιδέξει από το τρύπωνα. Το κοινούσα αργά, πολύ, πολύ αργά, για να μην διαταράξω τον ύπνο του γέρο. Μια ώρα μου έπαιρνω, σπου να περάσω ολόκληρο το κεφάλι μου μέσα από το άνοιγμα για να τον διακρίνω εκεί που βρισκόταν, ξαπλωμένο στο κρεβάτι του. Πώ θα μπορούσε να στρελώσει να ενεργήσει τόσο συνετά. Και μετά, όταν το κεφάλι μου βρισκόταν πια για τα καλά μέσα στο δωμάτιο, άνοιγα το φύλλο προσεκτικά. Τόσο προσεκτικά, προσεκτικά, γιατί οι ντεσέ, έτριζαν. Το άνοιγα ίσα που να πέσει μια και μοναδική ισχνή ακτίνα πάνω στο μάτι του αρπακτικού. Γι' αυτό το έκανα μπιεπτά μακρόσερτας νύχτες κάθε νύχτα, ακριβώς στα μεσάνυχτα με έβρισκα πάντοτε κλειστό το μάτι κι έτσι ήταν αδύνατο να κάνω τη δουλειά γιατί δεν ήταν ο γέρος που με ρέφιζε αλλά το διαβολικό του μάτι και κάθε πρωί, όταν χαράζε η μέρα έμπαινα το λιμειρά στο δωμάτιο και του μιλούσα θαραλέα προσφωνώντας τον σε τόνο εγκάρδιο και ρωτώντα τον πώς πέρασα τη νύχτα βλέπετε λοιπόν Πω θα έπρεπε να είναι όντω πολύ πονηρό ο γέρο για να υποπτευθεί πω κάθε νύχτα, ακριβώ στι 12, τον κοίταζε ενώ κοιμόταν. Την όδο η πια νύχτα, όταν άνοιξα την πόρτα, ήμουν παραπάνω από το συνηθισμένο προσεκτικό. Ο λεπτοδίκτη του ρολογιού κινείται πιο γρήγορα από το χέρι μου. Πριν από εκείνη τη νύχτα, δεν είχα ποτέ συναισθανθεί την έκταση των δυνάμεών μου, το μέγεθο τη οφροσύνη μου. Με τα βία συγκρατούσε ένα αίσθημα θριάμβου. Να σκέφτομαι ότι βρισκόμουν εκεί, ανοίγοντα την πόρτα σιγά σιγά και εκείνο ούτε καν ονειρεύεται τι μυστικέ μου πράξει, τι κρυφέ μου προθέσει. Σχεδόν γέλασα πνιχτά στη σκέψη αυτή, και ίσω με άκουσε, γιατί κινήθηκε ξαφνικά στο κρεβάτι του σαν να τρόμαξε. Τώρα ίσω σκεφτείτε ότι έκανα πίσω. Κι όμω όχι. Το δωμάτιό του ήταν μαύρο, σαν κατράμι, βυθισμένο στο πιο πυκνό σκοτάδι. Γιατί τα παραθυρόφυλλα ήταν μεταλλωμένα από τον φόβο των ληστών, και έτσι ήξερα ότι δεν μπορούσε να δει το άνοιγμα της πόρτας και συνέχιζα να τη πρόχνω σταθερά, όλο και πιο σταθερά. Είχα τρυπώσει το κεφάλι μου και ετοιμαζόμουν να ανοίξω το φύλλο του φαναριού, όταν το δάχτυλό μου χτύπησε πάνω στο νικεδένιο του δέση και ο στην τυνάχτηκε στο κρεβάτι, τον εφωνώντα: Ποιο είναι εκεί, Έμειναν τέλο ακίνητο και δεν έβγα για μιαν ολοκληρή ώρα δεν κίνησα ούτε ένα μη, και στο μεταξύ δεν τον άκουγα να ξαναξανχλώνει. Έμεναν καθισμένο στο κρεβάτι να το όπω και εγώ, από νύχτα σε νύχτα, τι περιπόλου του θανάτου που διάβαιναν μπροστά από τον τοίχο. Στο τέλο άκουσα ένα ανεπαίσθητο και κατάλαβα όταν το βοητό του θανάσιμου δρόμου. Δεν ήταν βοητό πόνο η θλίψης. Ό, όχι, ήταν ο χαμηλό, πνιχτός ήχο που αναδύεται από τα βάθη τη ψυχή. Όταν την πλημμυρίζει η φρίκη. Τον ήξερα καλά, αυτόν τον ήχο. Πολλέ νύχτε, ακριβώ τα μεσάνυχτα, όταν όλο ο κόσμο κοιμόταν, ανάβλισα από το ίδιο μου το στήθο, επιτείνοντα με την τρομακτική ηχό του του φόβου που με σκότιζαν Λέω πω τον ήξερα καλά. Ήξερα τι ένιωθω γέρο και το λυπό μου, αν και στα βάθη τη καρδιά μου κρεφογελούσε χερέκακα. Ήξερα πω καθόταν άγρυπνο στο σκοτάδι από την πρώτη στιγμή που ακούστηκε ο ανόλαφρο όταν είχε στριφογυρίσει στο κρεβάτι του. Η φόβη του, ολένα και μεγάλο μεγάλωναν. Είχε προσπαθήσει να του θεωρήσει ανέτιου, αλλά δεν μπορούσε. Έλεγε στον εαυτό του, δεν είναι τίποτα. Μονάχο άνεμο στην καμινάδα, το ποδοβολητό ενό ποντικού στι ανίδε, ή απλώ το τερέτισμα ενό Ναι, προσπαθούσε να παρηγορηθεί με τέτοιε υποθέσει, μα είχε διαπιστώσει πω όλε ήταν μάτες. Όλε μάτε, γιατί ο θάνατο τον πλησίαζε. Ενέδρευε σαν μαύρη σκιά και τύλιγε το θύμα του, και ήταν υπένθυμη η επίδραση τη ασύλληπτη σκιά που τον έκανε για να νιώθει, μόλον ότι ούτε την έβλεπε ούτε την άκουγε, να νιώθει την παρουσία του κεφαλιού μου στο δωμάτιο. Περίμανα ώρα πολύ, υπομονετικά, χωρί να τον ακούσω να ξαπλώνει, τότε αποφάσισα να ανοίξω λίγο, ελάχιστα, ελάχιστα, μια χαραμάδα, μόνο στο φανάρι μου, και αυτό έκανα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο αθόρυβα. Πόρυβα. Ως πως στο τέλος, μια μονάχα χνή ακτίνα, σαν τον ιστό της αράχνης, ξέφυγε από το άνοιγμα και έπεσε στο μάτι του αρπακτικού. Ήταν ανοιχτό, διάπλατα, διάπλατα ανοιχτό, και έγινα έξαλλο στο αντίκρισα. Το διέκρινα με τέτοια ευκρίνια, θολό γαλάζιο, με ένα πέσιο πέπλο να το καλύπτει και να με παγώνει ω το μεδούλι. Όμως δεν μπορούσα να δω τίποτα από το πρόσωπο ή το σώμα του χέρου, γιατί είχα την ακτίνα. Ανέστικτο δό ακριβώς πάνω στο καταραμένο σημείο. Δεν σας είπα και πριν πως ό,τι λανθασμένα εκλαμβάνεται ω τρέλα δεν είναι παρά η των αισθήσεων. Και τώρα σας λέω ότι έφτασε στα αυτιά μου ένα χαμηλό, θαμπό, κοφτό ήχο, με εκείνον ενό ρολογιού τυλιγμένο σε βαμβάκι. Το γνώριζα καλά γίνον τον ήχο. Ήταν ο χτύπο τη του γέρου. Άφηξε τη μανία μου όπως ακριβώς το χτύπημα του τυμπάνου εξάπτει τη του στρατιώτη. Και τότε ακόμα, στόσο συγκρατήθηκα και έμεινα ακίνητος. Μόλις που ανέσαινα, βαστούσα το φανάρι ακίνητο. Προσπαθούσα, όσο πιο σταθερά μπορούσα, να κρατήσω την ακτίνα πάνω στο μάτι. Στο μεταξύ, η διαβολική τηνπανοκρουσία της καρδιάς δυνάμωνε. Πιο γρήγορη, όλο ένα και πιο γρήγορη, πιο δυνατή, όλο ένα πιο δυνατή, Κάθε λεπτό που περνούσε, ο τρόμος του γέρου πρέπει να έχει φτάσει στο αποκορύφωμά του. «Δυνάμωνε», σας λέω. «Δυνάμωνε κάθε λεπτό. Βλέπετε, Σας το είπα από την πρώτη στιγμή: ότι Είμαι νευρικός και παραμένω. Και τώρα, τούτη την νεκρή ώρα της νύχτας, μέσα στην τρομακτική σιωπή αφού του παλιού σπιτιού, ένα τέτοιο παράξενο θόρυβο μου προκαλούσε ανεξέλεγκτη φρίκη. Ωστόσο, συγκρατήθηκα για αρκετά ακόμη λεπτά και έμεινα κίνητο. Όμως ο χτύπωση έγινε δυνατότερος, δυνατότερος. Νόμιζα πως η καρδιά του πήγαινε να σπάσει. Και τότε με κατέλαβε μια καινούργια αγωνία. Ίσως να άκουγε τον ήχο κάποιας γείτονα. Η ώρα του γέρου είχε φτάσει. Με μια δυνατή κραυγή άνοιξε εντελώ τα φύλλα του φαναριού και όρμησε στο δωμάτιο. Τσίριξε μια φορά, μια φορά μονάχα. Αυτό τη στιγμή τον έσυρα στο πάτωμα και αναποδογύρισε το βαρύ κρεβάτι πάνω του ύστερα χαμογέλασα χαρούμενα για το κατόρθωμά μου είχε ολοκληρωθεί. Βέβαια, για αρκετό διάστημα η καρδιά παλόταν με ένα πνιχτό ήχο. Αυτό το σοδεμένο χλούσε. Δεν μπορούσε να ακουστεί μέσα από τον τοίχο. Στο τέλο σταμάτησε, ο γέρο ήταν νεκρός. Τράβηξε το κρεβάτι και εξέτασα το πτώμα. Ναι. Ήταν τέζα, εντελώ κοκαλωμένο. Έβαλα το χέρι μου πάνω στην καρδιά και το κράτησα εκεί για αρκετά λεπτά. Δεν υπήρχε παλαιό. Ήταν ολότερα ανεκρό. Το μάτι του δεν θα ματαλάνιζε πια. Αν συνεχίζετε να με θεωρείτε τρελό, θα αλλάξετε γνώμη όταν σα περιγράψω τα σοφά προληπτικά μέτρα που πήρα προκειμένου να εξαφανίσω το πτώμα. Η νύχτα έσβηνε και εγώ εργαζόμουν βιαστικά, αλλά αθόρυβα. Πρώτα απ' όλα διαμέλυσα το πτώμα. Έκοψα το κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια. Ύστερα ξεκόλυσα τρει σανίδε από το πάτωμα του δωματίου και τοποθέτησα τα μέλη κάτω από τα καδρόνια. Στη συνέχεια έβαλα και πάλι στη θέση του τι σανίτε τόσο έξυπνα, τόσο μαστορικά, ώστε κανένα ανθρώπινο μάτι, ούτε καν το δικό του, δεν θα μπορούσε να διακρίνει κάτι το ύποπτο. Δεν είχα τίποτα να πλύνω. Κανένα λακέ, κανένα ίχνος αίματος. Ήμουν πολύ προσεκτικό ως προ αυτό. Ο λουτήρα τα όλα. <laughs> Όταν τελείωσα τη δουλειά μου, ήταν 4 το πρωί και ακόμη σκοτάδι, σαν μεσονύχτη, τη στιγμή που η καμπάνα σήμαινε την ώρα. Κάποιο χτύπησε την εξώπορτα. Κατέβηκαν ανοίξω με ανάλαφρη καρδιά, γιατί τι είχα τώρα πια να φοβηθώ. Μπήκαν τρει άντρε που συστήθηκαν με απόλυτη ευγένεια ω οι αξιωματικοί τη αστυνομία. Ένα γείτονα είχε ακούσει μια κραυγή μέσα στη νύχτα, υποπτεύθηκε κάποια βρωμοδουλειά, ειδοποίησε τα γραφή τη αστυνομία και εκείνοι, οι αξιωματικοί, επιφορτίστηκαν να ερευνήσουν το αδίκημα. Αμογέλασα. Γιατί, τι είχα τώρα πια να φοβηθώ. Καλωσόρισα του κυρίω. Η κραυγή, του είπα, ήταν δική μου, μέσα στον όνειρό μου. Ο γέρος, δήλωσα, αποσίαζε στην επαρχία. Έδειξα στους επισκέπτε μου όλο το σπίτι. Τους κάλεσα να ψάξουν, να ψάξουν διεξοδικά. Στο τέλος, του οδήγησα στο δωμάτιό του. Τους έδειξα το του θησαυρού του, ασφαλή, ανέπαθου. Στον ενθουσιασμό που μου γενόύσε η σιγουριά μου, έφερα καθίσματα στο δωμάτιο και ζήτησα να ευαιρεστηθούν, να ξεκουραστούν εδώ, ενώ εγώ ίδιο. Μέσα στην παράφορη τόλμη του απόλυτου θριάμβου μου, τοποθέτησα την καρέκλα μου ακριβώ πάνω στο σημείο όπου αναπαυόταν το πτώμα του θύματός μου. Η αστυνομική ήταν ικανοποιημένοι. Η συμπεριφορά μου του είχε πείσει. Εγώ ένιωθα απόλυτα έρεμο. Κάθισαν και, ενώ του απαντούσαμε ευθυμία, φλιαρίσαμε για γνώριμα θέματα. Όμω ύστερα από λίγο ένιωσα ότι χλώμιαζα και ευχήθηκαν έφευγαν. Το κεφάλι μου πονούσε. Νόμιζα ότι βούηζαν τα αυτιά μου. Όμω εκείνοι συνέχισε να κάθονται, συνέχισε να φλιαρούν. Το βοητό έγινε πιο ευδιάκριτο. Παρατηνόταν, γινόταν όλο ένα και πιο καθαρό. Άρχισα να μιλάω με μεγαλύτερη ανεμελιά για να απαλλαγώ από αυτό το αίσθημα. Μα τούτο συνεχιζόταν και κέρδιζε σε ευκρίνεια, ώσπου στο τέλο διαπίστωσε ότι ο ήχο δεν προερχόταν από τα αυτιά μου. Χλώμιασα, αναμφίβολα. Κόμα πιο πολύ, όμω μιλούσα ακόμα πιο αβίαστα, υψώνοντα κι άλλο τη φωνή μου. Ωστόσο ο θόρυβο δυνάμωνε. και τι μπορούσα να κάνω πια. Ήταν ένας χαμηλός, θαμπός, κοφτό ήχος, όμοιος με αυτόν που βγάζει ένα ρολόι τυλιγμένο σε βαμβάκι. Κι όμως, οι αστυνομικοί δεν τον άκουγαν. Μιλούσα τώρα πιο γρήγορα, πιο αρνητικά, όμω το θόρυβος αυξανόταν όλο ένα. Σηκώθηκα, λέγοντα κοινοτοπίε σε έναν τόνο υψηλό, με βιέε χειρονομίε, όμω ο θόρυβο αυξανόταν όλο ένα. Γιατί δεν έφευγαν. Βημάτιζα πάνω κάτω με μεγάλε δρασκελιέ, σαν να μου είχαν να προκαλέσει υπερδιέργεση και οργή οι παρατηρήσει των ανδρών. Όμω ο θόρυβο αυξανόταν ολοένα. Ω Θεέ μου, τι μπορούσα να κάνω. Άφριζα, μάνιαζα, βλαστημούσα, ταρακονούσα την καράκλα πάνω στην οποία καθόμουν, την έσερνα πάνω στι ανίδε. Όμω ο θόρυβο κάλυπτε τα πάντα και αυξανόταν ολοένα. Γίνονταν δυνατότερο, δυνατότερο, δυνατότερο. Και όμω οι άντρε συνέχιζαν να φλιαρούν καλοδιάθετα και να χαμογελούν. Πώς ήταν δυνατό να μην ακούνε, Παντοδύναμε Θεέα, όχι, όχι, ακούγαν, που ψιάζονταν, γνώριζαν, λιδωρούσαν τον τρόμο μου. Αυτό σκέφτηκα τότε. Αυτό σκέφτομαι και τώρα. Οτιδήποτε ήταν προτιμότερο από αυτήν την αγωνία. Οτιδήποτε ήταν ανεκτότερο από αυτήν τη χλέβη. Δεν άντεχα άλλο εκείνα τα υποκριτικά χαμόγελα. Ένιωσα ότι ή θα ούρλιαζα ή θα πέθαινα. Και τώρα, πάλι ακούστε. Δυνατότερο. Δυνατότερο, δυνατότερος, δυνατότερος». δυνατότερος. «Καθάρματα» κράβγασα, «Μην προσπείστε άλλο πια». «Ομολογώ την πράξη μου. Ξυλώστε τις ανίδες. Εδώ, εδώ». Εδώ χτυπάει η απέσια καρδιά του. Thank you. ήταν τα θορυβόδη νυχτερινά του Δημήτρη Τσιρώνη. Συνοδεία δύο ώρων για τη μέρα που έφυγε και την άλλη που έρχεται. Μια καινούργια φύγηση παλιά ιστορίας τη μεθεπόμενη Κυριακή. Μέχρι τότε προσέχτε το φως και απολαύστε το σκοτάδι.